Μου ξανθεί και μαί μυρώνετε καρδιά μου πως αντέ; μου μυρώνετε καρδιά μου πως αντέ; Καρδιά μου πως καρδιά μου πως αντέ; Έχεις μέσα στην δοσία Αρδιά μου μέσα σε τόση αγάπη, σε τόση ομπορφιά. Ήρθε και ο Απρίλης και είπαμε να τον υποδεχτούμε. Έτσι ακριβώς είναι και πρωταμηνιά, είναι και πρωταπριλιά και συνηθίζεται αυτή τη μέρα να ακούμε... μόνο αυτή τη μέρα, ψέματα, εμείς εδώ θα ακούσουμε αλήθειες, γιατί δεν, δεν μεταδίδουμε ψέματα, όλα τα ηχητικά που βγαίνουν από αυτή την εκπομπή, όπως έχετε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, είναι αλήθειες και μόνο αλήθειες επιβεβαιωμένες από τη ζωή. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε με το Βέγκο, που λέει με το δικό του τρόπο τον Απρίλη και να το συνεχίσουμε έτσι. Elsa, cinco μου τι λένε Έλσα Την κοπελιά μου τι λένε Παναγιώτη απ' τη Δοδόνη Την κοπελιά μου τι μυστικό Σε κόστα του 60 το Δευτέρι Πλευρέ από τη ζαχάρο. Λεφέρευγή! Περιτή! Είναι το ψέμα σου κουμένε ξεφέρρι! Τυχαίω! Δεν νομίζω. Είναι το ψέμα σου που με κάνει ξεφτέρη. Εγώ δεν μπορώ να παζαρέψω ένα πράγμα. Και αυτό είναι το εγώ θα λέω την αλήθεια και θα μιλάω τη λόσα ελικρίνε. Μπράβο! Γιατί επιμένουμε στην αλήθεια, Επιμένουμε στην αλήθεια και ανακαζόμαστε να πούμε το αυτονόητο ότι το πολιτικός πρέπει να λέει αλήθεια γιατί έχουμε φλομό στα ψέματα. Μπράβο! Εμεί θα σα πούμε την αλήθεια. Αξίζετε την αλήθεια. Για εσάς, για το κάνει Επειδή ακριβώς έχει καταλάβει ότι αξίζουμε την αλήθεια Και άρα μόνο αλήθειες μας λέει Να, μια αλήθεια, πολύ μεγάλη αλήθεια θα μας πει τώρα Ως οικονομία αναπτύσσεται Το μέρισμα του πλούτου και της ανάπτυξης Θα πρέπει να το καρπώνονται όλοι οι Έλληνε, Ειδικά οι πιο αδύναμοι Η μείωση των ανισοτήτων αποτελεί κεντρική πολιτική μου επιλογή Μια ζωή μου πήρα να σε σπίσω Και μια στιγμή για να ξ ξανα... Να τα πληρώσω και να τα ξανακερδίσω. Στην αλήθεια, ρε! Τα μουδιά και αντέψανε τη βάρκα. Εσύ, λευθέρη, θα με βγάλει Στον ουρανό, κι ανέσβησε τα στέρη. Εγώ θα βρω το σπίτι σου, λευθέρη. Ω οικονομία αναπτύσσεται, το μέρισμα του πλούτου και τη ανάπτυξη. Θα πρέπει να το καρπώνονται όλοι οι Έλληνε. Ειδικά οι πιο αδύναμοι. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Και αυτό ακριβώ συμβαίνει. Και όπω θα έχετε συνειδητοποιήσει, τα τελευταία 40, α δέχτουμε 40 χρόνια, όλοι οι πρωθυπουργοί, και όταν είναι υποψήφοι και όταν γίνονται πρωθυπουργοί, λένε διάφορα και κάνουν διάφορα για να μην υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε ανάγκη. Όπω μα είπε εδώ ο πρωθυπουργό. Και τελικά όλοι αυτοί αυξάνονται. Αντί να μειώνονται με τόσα μέτρα, τόσε εξαγγελίε, τόσε παροχέ, τόσα πακέτα, αυξάνονται οι άνθρωποι. Που έχουν ανάγκη συνεχώ κάποια μέτρα, κάποια στήριξη από την πολιτεία. Ήταν μια αλήθεια από τον Κυριάκο Μιτζωτάκη. Θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ για να τιμήσουμε τη μέρα. Καμιά εικοσαριά ψέματα που έχει πει ο Άδωνη Γεωργιάδης. Ψάξαμε, ψάξαμε, δεν βρήκαμε. Επειδή είναι αγαπημένοι εκπομπή, δεν βρήκαμε ψέματα και βρήκαμε όμω μόνο ένα. Γιατί ρωτήθηκε σε συνέντευξη πρόσφατα και θυμήθηκε ένα μόνο ψέμα που έχει πει. Με το χέρι στην καρδιά. Το ψέμα που αναγκάστηκες να πει στην πολιτική. Τι πρώτε μέρε του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευμα μέσα μου. Mm. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε να μην ανησυχεί που δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε ότι ήταν καταστροφή. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορούσα να πάω τον πει που κόσμο: Ξέρετε, καταστράφηκε. Ήταν δύσκολο. Εδώ λοιπόν είναι το μόνο ψέμα. Ο ίδιο αναγνωρίζει το μόνο ψέμα αυτό που μόλι ακούσαμε του πρώτου μήνε του μνημονίου που έβγαινε με πάθο και στήριζε το μνημόνιο, ξέροντα ότι ο κόσμο Θα πεινάσει, θα καταστραφεί, θα φύγουν στο εξωτερικό πάρα πολύ, θα πέσουν τα λουκέτα, θα μειωθούν συντάξει. Παρ' όλα αυτά, έλεγε αυτή την αλήθεια κατ' εκείνον. Τελικά, ψέμα όπω παραδέχθηκε όλα τα άλλα που έχουμε ακούσει, ειδικά από αυτή την εκπομπή από τον Άδων, είναι αλήθειε. Το μόνο ψέμα είναι αυτό που μόλι παραδέχθηκε ο ίδιο. Τώρα κάτι πρέπει να κάνουμε με του συμπολίτε μα, τι δύσκολε μέρε που ζούμε, με την ακρίβεια, με τι αυξήσει, με τα ιδεοί, τα καύσιμα. Την ανασφάλεια τη γενικότερη. Η λύση λοιπόν, η λύση έρχεται και είναι ελληνική. Το ελληνικό κράτος με επαιδιότητα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και Νέας δημοκρατίας βασίζεται στο έσοδο από το ΒΠΙΑ των καυσίμων. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα έσοδο είναι τα καύσιμα. Αν λοιπόν τα κόψετε από εκεί, που θα βρει τα λεφτά? Ε λοιπόν, θέλετε να βρούμε λεφτά για του Έλληνες Πάρτε το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, εφαρμόστε το από αύριο το πρωί και σε ένα χρόνο από σήμερα Θα καρπίσουμε, θα δρέψουμε τους καρπούς αυτού του προγράμματος Δεν υπάρχει άλλη λύση Πάμε ξανά όπως τα χρόνια εκείνα, που είναι κλεισμένα σε μένα Έχρωμη που Δεν υπάρχει άλλη λύση Έτσι λοιπόν, θέλετε να βρούμε λεφτά για του Έλληνες Ναι, είναι η απάντηση. Αλλά πρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα τη ελληνική λύση. Όχι είναι η απάντηση. Οπότε, μάλλον δεν θα βρούμε λεφτά για του Έλληνε. Υπάρχουν βέβαια αυτά, όπω υπήρχαν και επιστολές του Ισού, που μόνο ο Βελόπουλο ξέρει πού είναι. Αυτό τι έχει, αυτό και τι επιστολέ και τα λεφτά. Και πρέπει να επιλέξουμε το σύνολο του πακέτου Βελόπουλου για να έρθουν τα λεφτά στου Έλληνε. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ο ελληνικό λαό. Δεν τον βλέπω πολύ όρημο γι' αυτό. Αλλά ποτέ δεν ξέρει με αυτά που έχει επιλέξει και με αυτά που έχει κάνει. Αν θέλει λεφτά, τότε σίγουρα. Θα πρέπει να κάνει αυτήν την επιλογή σύμφωνα πάντα με το Βελόπουλο. Μια αλήθεια τώρα από τον άνθρωπο που λέει κάθε μέρα αλήθειες από το Press Room, ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε συνεπής στην ασυνέπειά του. Ο Πρωθυπουργός γεννά πολιτική παραφροσύνη. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν βοηθά την πατρίδα. Ο για να πολιτική παραφροσύνη. παραφρουσίνη. Αυτή η ταινία πες μου τι θα μου προσφέρει Πιπεριές από το Λευτέρη. Λευτέρι Λευτέρι Λευτέρι Λευτέρι Ποιος από τους δύο μας έχει δώσει το πάνω χέρι Το πάνω χέρι Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει σε συγκεκριμένα χρονικές στιγμές με το ένα χέρι στη μία τσέπη πράγματα στον κόσμο Και όλο το υπόλοιπο διάστημα και αμέσως μετά, με το άλλο χέρι, να τα παίρνει από την άλλη τσέπη πολύ περισσότερο. Μπράβο τους! Από παιδί στο νου μου Και μια ζωή σε έχω χρυσοπλειώσει Ε και, απαντώ εγώ Πάρε κι αυτή την τελευταία δόση Πάρτα τα Αυτό που με βάγε αυτό και θα με σώσει Ο πρωθυπουργός γεννά πολιτική παραφροσύνη Ε και, απαντώ εγώ Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Απολύτω. Μια χαρά τη γεννά την πολιτική παραφροσύνη, το λέει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αλήθεια και αυτό, θα μπορούσε να λέει ψέματα. Και το συμφωνούμε. Νομίζω συμφωνούμε. Η πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, του ελληνικού λαού. Ακούγοντα όλα αυτά που βάζουμε εμεί εδώ, μου στέλνει ο Ανδρέας Μήνυμα. Λέει επικίνδυνο πράγμα να κάνεις γυμναστική, ακούγοντα ελληνοφρένια. Παρά λίγο να πέσει η μπάρα στο κεφάλι μου με την εισαγωγή. Μα κάνει μπάρα. Σηκώνει, σηκώνει μπάρα. Ενώ υπάρχει ένα κίνδυνο, ακούγοντα όλα αυτά εδώ να. να σου ήρθει στο κεφάλι μετά στη, στη χαλάρωση, στο διάλειμμα ό,τι και να κάνεις τώρα άστο κάτω, δεν ξέρω βαράκια, μπάρες, κουμπάρες άστα κάτω γιατί πρέπει να συγκινηθείς και εσύ μαζί με όλους εμάς γιατί κάποιος από όλους αυτούς εκεί ψηλά είναι και άριστος καταλαβαίνει τι περνάμε όλοι εμείς Άρα... Ο βασικό σχέδιο για να κλείσουμε για το Πάσχα είναι μπαράζ ελέγχων για να μην έχουμε σοκέδι. Μπαράζ ελέγχων, θέλω να, να με πιστέψετε όλοι σα, σχεδόν πια η μισή μα δουλειά την ημέρα στο Υπουργείο είναι ο έλεγχο τη αγορά. Μπράβο! Εν, έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Ήρθαμε από τα Ηνωμένα Αραβικά σήμερα με ένα κάρο καινούριε επενδύσει. Έχουμε το έσπα να τρέξουμε, έχουμε πολλά να κάνουμε και όμω η κύρια ενέργεια είναι η αγορά και η έλεγχη. Mm -hmm. Διότι εκεί πονάει ο κόσμο και το καταλαβαίνω. <Τελοπον> Α, Να μου γιάνει η τον καημό <Τελοπον> Δείτε εκεί πονάει ο κόσμος και το καταλαβαίνω <Τελοπον> Τώρα είμαι αρρώστη, βαριά. Μάνα <Τελοπον> Θα Δεν αφάνει ότι είμαι εκτό πραγματικότητα. Προφανώς η αυξή είναι τεράστια Η πίεση εισότητα είναι τεράστια Ο πόνος του κόμπου είναι πάρα πολύ μεγάλος Ο πόνο πήγε το εγκάλωσα <κάλωσα> <κάλωσα> Έλα έλα ήγγε ανησέξη εκεί πονάει ο κόσμος και το καταλαβαίνω Αχ, <κάλωσα> Χριστέβου Μαυροντιμένος Και αυτός σαν άλλη Βλαχοπούλου Βγήκε να πει ότι Καταλαβαίνει και το πως λέει το καταλαβαίνω Φαίνεται πόσο αλήθεια Ε, έχει μέσα του και με πόση ειλικρίνεια το βγάζει αυτό προ τα έξω. Ο πόνο του είναι μεγάλο, ο πόνο του Βλαχοπούλου επίση που είχε χάσει το θείο ήταν μεγάλο. Όσο ήταν τη Βλαχοπούλου, που θυμόσαστε τι έγινε στο έργο μετά, που σκόθηκε ο νεκρό και του κυνήγαγε, άλλο τόσο ο πόνο του Άδων είναι επίση υπαρκτό και μεγάλο. Επειδή θα έρθουν εκλογέ, από ό,τι λένε οι ειδικοί γνωρίζοντε, μάλλον του χρόνου ή και νωρίτερα, κανεί δεν τα ξέρει αυτά. Ε, ούτε αυτό που θα έπρεπε να τα ξέρει, νομίζω. Αν δει δε και τι Μα ίσω και να μην τι θέλει ποτέ τι εκλογέ. Όχι αυτέ που βλέπουν τα κανάλια και βλέπουμε όλοι, τι άλλε. Τι κανονικέ. Και κυρίω τι γίνεται στη ζωή και στο δρόμο. Ε, επειδή λοιπόν θα γίνουν εκλογέ, μπορεί να επιλέξετε τον Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό. Είναι δικαίωμά είναι ο αρχηγό τη αντιπολίτευση και πολύ πιθανό να ξαναέρθει. Οπότε, επειδή είναι και πρωταπριλιά σήμερα, τι θα πάρουμε, τι θα ακούσουμε. αν βγει ο Τσίπρας Πρωθυπουργός. Είμαστε περήφανοι και περήφανε όλοι και όλες για όσα αφήσαμε πίσω μας. Και όταν συντρόφισσες και σύντροφοι με το καλό επανέλθουμε προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα. Μπράβο! Αν επιλέξουμε Αλέξη Τσίπρα, αν επιλέξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές, τι θα πάρουμε? Απ' Η μεγάλη φιλελεύθερη λαϊκή νέα δημοκρατία είναι... Το κόμμα του ψέματος και εξελίσσεται, λυπάμαι που θα το πω, σε υγειονομικό, κοινωνικό και εθνικό ενίοτε σαμποτέρ. Μπράβο! Τα ψέματα, οκ, okay. δεν μας ξεπερνούν, δεν έχει σημασία. Τα περιμένουμε, τα ξέρουμε, τα εγκρίνουμε. Για να μην πω ότι πολλές φορές ο ελληνικός λαός αυτόν που θα του πει τα περισσότερα ψέματα ή νιώσει ότι θα τον κοροϊδέψει περισσότερο, είναι πιο απαταιώνα, πολιτικά πάντα, Αυτόν θα επιλέξει για την Πρωθυπουργία. Αλλά το Σαμποτέρε εδώ είναι και δίνει κάτι. Δίνει μια ανατροπή, κάτι αντάρτικο, κάτι επαναστατικό, κάτι έξω από τα όρια. Out of the box, που έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα χθε, ή of the blue, όπω λέμε συνήθω. Ο κύριο Οικονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει την τιμή του σήμερα γιατί επειδή είναι ημέρα των ψεμάτων, είπαμε κι εμεί έτσι να το γιορτάσουμε, να το τιμήσουμε, ακούγοντα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο όμω σε αλήθειε, όχι αυτά που λέει στο press room. Δύο πράγματα χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό Το πρώτο είναι κατασκευή μύθων Το δεύτερο που χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό Αλλά και την άποψη της παράταξής μας Είναι ότι θα βγάλει λαγούς από το καπέλο Γιατί κανεί δεν φταίει Αν δεν ήξερε χθες Θα φταίει όμω. αν μάθει σήμερα και δεν αντιδράσει αύριο. Με τη στάση τους οι πολίτες έχουν ήδη βάλει τη δικιά τους υπογραφή. Έχουν ήδη βάλει τη δικιά τους υπογραφή. Και την αυγή που η μέρα θα Καλημέρα σε όλους! Πάμε μαζί, δεν είναι κασμένο αμάξι Μπόρσε Καγιάν μαζί, δεν είναι κασμένο αμάξι Μπόρσε Και ρωτάς, ποτέ έχει Αυτό είναι ένα έργο, μακρά σου πλήσω. Ποιο! Ποιο! Σε αυτό το έργο που έχουν ξαναμέξει και αυτό το έργο εγώ θα το αφήσω πίσω μου προσφέλο του ελληνού λαού και τη Ελλάδα. αυτό το έργο που έχουν Το παλαμάρι του Βαρκάρη νούμερο 2 σε αυτό το έργο που μόλι ξαναμέξει Λίγο musical σήμερα. Βγαίνουμε εδώ από κάτι έγκατα του κτηρίου. Διότι μετακομίζουμε. Μια μετακόμιση που λέει και η Βόζα θα την κάνουμε. Φεύγει ο σταθμό από τον Πειραιά, φεύγουμε από την Τρούμπα και πάμε στη Συγκρού Δεν ξέρω αυτό, τι μπορεί να σημαίνει. Αυτό είναι αλήθεια όμω. Φεύγουμε από την Τρούμπα. Τελευταία μέρα σήμερα που εκπέμπουμε από εδώ. Ανεβαίνουμε πάνω προ το κέντρο τη Αθήνα. Προ το κέντρο, όχι κέντρο, επί τη Σιγκρού. Οπότε είμαστε όλοι με κάτι κούτε. Όλοι τρέχουμε κάτι σε εμπέργια στο κεφάλι με σκόνε. μαζεύουν βιβλία, δώρα, τι άλλο μπορεί να έχουν στα δημοσιογραφικά γραφεία και άλλα πολλά που δεν λέγονται, τα μαζεύουμε όλα αυτά λοιπόν γιατί έχουμε μετακόμιση από Δευτέρα, από αύριο, εμείς από Δευτέρα θα βγούμε από τα καινούργια κτίρια και στούντιο των παραπολιτικών πάνω στην Σύγκρου οπότε είμαστε εδώ σε έναν χώρο που δεν τον έχουμε συνηθίσει, είναι λίγο μικρός με τη Χριστίνα Αγγελάκη απέναντι απέναντι, ισχύουν όμω τα τηλέφωνα 211 10 80, 8, 80. Μπορείτε να πάρετε σε ένα άλλο καταγόγιο Τον έχουμε βάλει αυτόν, σε μια σοφίτα μάλλον Είναι πάνω εκεί και μιλάμε με τους ακροατές Το mail του σταθμού Είναι ίδιο ακόμα Και θα παραμείνει προφανώς RadioPapakiParaPolitica.gr Στο ελληνοφρένια.net μα μας ακούτε Live τώρα και μετά ηχογραφημένους Στο YouTube επίσης μας βρίσκεται Στο Ελληνοφρένια Official Τα είπαμε όλα τα τεχνικά Ναι Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο. Σου, αποστολάκο μου. Γεια σου! Τι κάνεις! Από στο λάκκο θα λε. Από στο λάκκο, δεν είπα τι είπα. Α, ναι, να το λε. Από στο λάκκο. Απο στο λάκκο. Χε, το είπα, από στο λάκκο. Έτσι. Αλλά είμαι λίγο πεσμένο τώρα, εντάξει. Σε βλέπω, Είτε, σε πεσμένος. βλέπω. Με πήρε και προχθέ ούτε από στο λάκκο δεν με είπε. Τέλο πάντων. Είμαι πεσμένο, είμαι εκνευρισμένο. Τι περνά, περνάς, περνάς. γιατί. Διότι αυτοί οι λύθοι με την προπαγάνδα που κάνουν οι Αμερικάνοι, αυτοί που σκοτώνουν τον κόσμο και σήμερα παραπονούνται ότι σκοτώνονται περισσότερο. Παιδιά, στην Ουκρανία, δέχονται, ναι, ιερό κοινοβούριο Δεν αυτό ο δηλαδή, δεν έχουν κακό, αλλά αυτός, είναι δεν είναι, ε, καλά, αυτός είναι, είναι και επικίνδυνο Ακριβώ, μία για να, για να το για τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, αυτή είναι η διαφορά μα με όλου και αυτό δεν αντέχουν. Ότι όλοι εμεί διαδηλώνουμε για την ειρήνη υπέρ των Λαών, αυτή Ζελένσκι. Φυσικά Και, και δεν φτάνει αυτό ότι αυτός ζητάει να γίνει στο σάν, στον κόσμο σε κάθε έναν πατάει σαν ένα στον κάλο επάνω να έχουμε λέει Δημοκρατία αυτός είναι ο ποινοσέτης χιλής η, με πάλι στο 1970 πίσω αυτόν τον στερέωσε ένα Αμερικάνιο επάνω σκοτώντας και 25 άτομα στις διαδηλώσεις και εξοδεύοντας η CIA 20 εκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουν να ρίξουν τον προηγούμενο πέντρο με ποιο δικαιόμαστε τα ηλίθια τα μου παναβάζ Να μιλήσει μέσα στην Ελληνική Βουλή. Αγαθιά, mm. αγαπητέ και ειδερό, όλη η Αποστολή. Γι' αυτό λέω ότι αυτά που ακούν κάθε μέρα από εσά ήταν χαμένα, δεν Δεν βάζει κανένα μυαλό. Δεν πειράζει και σε πέντε μυαλά να μπουνε. Κέρδο είναι. Αποστολή. Η γνώση είναι Έχει μεταδοτική. Κέρδος. όπως και η μαλακία. <laughs> Γεια σα, Μοστολάκο. Δεν σα ήρθε ο κομμουνισμό εδώ, έστω και ένα χρόνο να το βλέπετε τη μάνα σα. Γιατί εσεί, αλληταράδε, όσοι εκτέλεσαν, εκτέλεσαν του κομμουνιστέ που ήταν όλοι προδότε και απέδευτε. Δεν βέβαια, τι ήταν οι ο... προδότε ήταν, το ξέρουμε. Μπραού Σε Συνεργαζόντουσαν με τον κατακτητή, όπω ξέρουμε, ή όχι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, Α, περίμενε, μήπω τα μπερδέψαμε λίγο. Δεν μπερδέψαμε καθόλου. Κατέρευσε μια Ρωσία, μια Σοβιετική Ένωση, κατέρευσαν όλε τι εθνικέ χώρε και στην πράξη. Αγαπητέ, όλα μπορεί να κατέρεψαν. Η ανθρώπινη ανοησία δεν καταραίει με τίποτα. Με τίποτα. Η, μας, η ανοησία και σε αυτόν τον πατώ, τόπο μάχρι. και ο χαφιεδισμός. Ο χαφιεδισμός χαφιέδες. δεν καταραίει ποτέ. Ήτανε πάντα η Ξέρουμε ποιοι ήταν οι χαφιεδές, μη μας πείτε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε πολύ μην καλά μπο... τη σωστή πλευρά ναι. της ιστορία σας. Τηλέχωνε μια νεοφρέγγια ακόμα. Ναι, ναι. Θα να σα πω, προειδοποίησατε του άνθρωπου να την ακούσουμε. Εμεί που θέλουμε να την ακούσουμε, γιατί δεν είπατε να πάρουμε υπογλώσσα και πήγαμε να σκοτωθούμε στον δρόμο. Από τη, κίνηση. από τη συγκίνηση. Από τη συγκίνηση. Δεν θέλω να συγκίνηση, καρεφέ, από την αφήγηση του κλέζου. Το καπάκι από και το μαλλιά σου βουράκου χρώμα και έφυγα στον δρόμο και με έβλεπε ο κόσμο. Και τι τράπηκε. Περήφανο να σε. Εντάξει, ρε παιδιά, έχει τράβο. Παρ' κάνα την Εγώ χαίρομαι που σα ακούω, καθέναν Θε να σου βάλω λίγο άδωνη εκεί να δεις πως θα τρακάρεις Πολύ Μην μου βάλεις ρε φίλε γιατί δουλεύω από το μόνο Δεν κάνει Τα βλέπεις υπάρχουν και χειρότερα Εντάξει εντάξει Άρα μια χαρά είσαι με αυτά Μια χαρά είμαι μια χαρά Παρακολουθήσαμε όλοι την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη Είναι μακράν ο μεγαλύτερο ψεύσμο γεννηθεί στην ιστορία Διάφορα φορά ψεύτης πάντα ψεύτης Είναι ψεύτες Πρώτα απ' όλα και πρόεδρε να σας πω το εξής. Πω ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Είναι ψεύτες. Ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία. Οκ. Okay. Η Ζωηλάσκαρη εδώ είπε μια αλήθεια μόλις. Και όλοι οι υπόλοιποι επίσης. Το μας ήρθε, μας ήρθε, το έχουμε δημοσιεύσει και στο site της Ελληνοφρενίας. 1200 καλλιτέχνες υπογράφουν κείμενο κατά του πολέμου. το ψήφισμα είναι του Πανελλήνου Μουσικού Συλλόγου, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, της χώρας μας στον πόλεμο, ρωσίας Ουκρανίας, Έχουν υπογράψει περίπου 1200 είναι ανοιχτός ο κατάλογος ακόμη, μπορούν να υπογράψουν και άλλοι. Ε, τώρα, ποια ονόματα δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω, τα ονόματα το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά μπορούμε λίγο ε, το τελευταίο μέρος του ψηφίσματο αυτού να σας το διαβάσω, Λέει: Οι λαοί οι μόνοι που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Αντίθετα, έχουν όλα εκείνο που τους ενώνουν. Την ανάγκη για ειρήνη, ευμερία, δημιουργική ζωή. Σε αυτού του σκοτεινού καιρού, οι άνθρωποι τη τέχνης και των γραμμάτων, καλούμαστε να αγωνιστούμε για αυτή την ενότητα. Να σταθούμε στο πλευρό τόσο των Ουκρανών όσο και των Ρώσων καλλιτεχνών. Να αντισταθούμε στι πολιτιστικέ διακρίσει, απαγορεύσει Στο πραγματικό δίλημα πολιτισμός ή βαρβαρότητα Παίρνουμε το μέρος του πολιτισμού Παίρνουμε τη θέση μας στη σωστή πλευρά της ιστορίας Με bold γράμματα Αυτά Είναι ένα κείμενο κυκλοφόρησης ανάμεσα στους καλλιτέχνες Νομίζω έχουν υπογράψει Σχεδόν όλοι 1200 δεν ξέρω αν είναι ως... Φαντάζομαι όχι Αλλά δεν έχει σημασία Όλοι οι υπόλοιποι υπογράφουν ε, Το κείμενο αυτό Με τίτλο τίτ βαρβαρότητα. Επίσης σήμερα το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας έχει συγκέντρο στο ΚΚΕ κατά του πολέμου, κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ε, 8 η ώρα θα μιλήσει και ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας, να μην πληρώσει ο λαό. αυτό είναι το τρίπτυχο τη σημερινή συγκέντρου και της πολιτικής του Κουκουέ, τον καιρό, γύρω από αυτό το θέμα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν γύρω με τα πολεμικά και τα ωραία που βλέπουμε κάθε βράδυ, κάθε βράδυ και κάθε μέρα. Ήρθε το, γεγονός, το φρικτό γεγονός της Πάτρας και έχει πάει πιο πίσω τον πόλεμο, που και ο πήγε πιο πίσω την πανδημία. Αλλά νομίζω ο πόλεμος δεν έχει λήξει, παραμένει οι επιπτώσεις του πια είναι πιο έντονες στις ζωέ των ευρωπαϊκών λαών, με τις αυξήσει, με τους για το φυσικό αέριο, για τα ρούβια. και όλα τα υπόλοιπα αλλά ευτυχώς για τους Έλληνες πολίτες δίπλα του, βρίσκεται κάποιος Ξέρω ότι η χώρα μα αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλε δυσκολίε. Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίε. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στου πολίτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το πορτοφόλι δεν αντέχει στους χαμηλού συνταξιούχου. Ειδικά αυτοί που παίρνουν τα 4 και τα 5 εκατοστάρικα, κλάψτε του. Είναι για κλάψιμο. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στου πολίτε. Νομίζω όλοι το ξέρουμε ότι με τα βία θα βγάζουμε πέρα. Δυστυχώ. Σίγουρα Άμα δεν έχει κάποια δουλειά είσαι άνεργο, είναι πιο δυσκολή. Τα πράγματα, στέκεται δίπλα στου πολίτε. Πολύ μεγάλη ακριβία, βέβαια, σου φτάνει ούτε 50 ευρώ. Να πα να ψώνει σε σούπερ μάρκετ ή να πληρώσει φε ή αυτά. Για μια οικογένεια που βουλεύει, μόνο ένα για κάποιου λόγου είναι πάρα πολλά έξοδα. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στου πολίτε. Τα πάντα ανεβαίνουν, αλλά μόνο οι συντάξει πέφτουν. Βγήκαν απειρικοί, με δώσανε μια βοήθεια για το ΕΚΑΣ, με το κόψανε και τώρα ούτε για το αέριο δεν μπορώ να. Να πληρώσω και την ΔΕΗ. <σταλεί> Πώ θα ζήσω, Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στου πολίτε. Έξαλλοι με, όπω όλοι θεωρώ, ένα λογαριασμό 1850 σε μια πολύτεκνη οικογένεια, χωρί κοινωνικό τιμολόγιο πλέον. Πώ βρήκα τρόπο η Ισπανία, η Πορτογαλία και άλλε χώρε να μην επιτρέψουν την εσχροκέρδη, εσχο... η δικιά μα κυβέρνηση δεν ξέρω γιατί δεν, το... δεν το παλεύει, δεν το... δεν το αντιλαμβάνεται. Λυπάμαι, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή τη χώρα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στου πολίτε με τον καλύτερο Τρόπο, για να στηρίξει το εισόδημά τους. Είναι τραγική κατάσταση, δεν το αντιλαμβάνονται Όχι Η απάντηση από τον πρωθυπουργό της χώρας Το μοντάζ τα κάνει αυτά βεβαίως Είναι άνθρωποι που καθημερινά παρελάβουν από κανάλια, ραδιόφωνα Ευτυχώς βγαίνουν τα μικρόφωνα, καταγράφουν τις απόψεις τους Και όλοι λένε τα ίδια, είναι σαν να μιλάμε όλοι μας Για όλα αυτά που ζούμε Και είναι σαν να παραμιλάμε όλοι μα, όχι μόνο σαν να μιλάμε όλοι μα, σαν να παραμιλάμε όλοι μα. Είναι το μόνιμο θέμα συζήτηση. Μάλλον, όποιο θέμα συζήτηση και να πιάσουν οι παρέε οι άνθρωποι αυτέ τι μέρε, είναι όλα τα θέματα μαύρα. Το ένα πιο μαύρο από το άλλο, και έρχεται το κάθε επόμενο να μαυρίσει ακόμη περισσότερο την ήδη μαύρη συζήτηση που έχει προηγηθεί. Είτε το θέμα τη πάτρα, με όλα αυτά που βλέπουμε, ακούμε, δεν θέλουμε να πιστέψουμε, έχουν γίνει. Τι έρευνε που συνεχίζονται, τι απορίε που υπάρχουν. είτε είναι το θέμα της ακρίβειας αφορά τους πάντες οριζόντιο θέμα και το θέμα του πολέμου που επίσης σχετίζεται με το δεύτερο και αφορά επίσης τους πάντες δεύτερο μέρος του λαού και εδώ είμαστε σε λίγο Όταν ο Αϊνστάιν διαμαρτυρήθηκε έντονα στο Βενιζέλο επειδή απόκλεισε του κουκουέδε φοιτητέ. Το ξέρετε αυτό. Όχι. Με αφορμή την αποβολή των φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επειδή τώρα λέτε κάτι αριστερά, γι' αυτό σα το είπα. Δεν λέμε φοιτητές. κάτι τέτοιο, ναι, τύπου. Θέλω ένα άλλο. Αυτό υπάρχει, έτσι. Έγινε αυτό. Έντονα διαμαρτυρήθηκε ο Αϊνστάιν στο Βενιζέλο γιατί απέβαλε του κουκουέδε φοιτητέ. Σα το είπα επειδή λέγατε κάτι αριστερά. Κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ Και για τη Δουλή. Να είστε καλά! Δεν θέλω, με κόψατε. Α, δεν σα έκοψα, μάλλον έπεσε γραμμή. μπορείτε από, από το Υπουργείο Ναυτιλιά να είναι ναυτικάζε. Ακούστε, είναι σοβαρό αυτό. Ε, τι θα ήταν, προσέξτε, προσέξτε, το λιμινικό σώμα να έχει το αρχηγείο του. Το Υπουργείο Ναυτιλιά να είναι ξεκάθαρο ξέχωρα. Ένα αυτό και ένα άλλο, όσοι είναι τροδημότε, βουλευτέ, υπουργοί, να έχουν έστω μέσα στο κόμμα, μέσα στη βουλή, να έχουν ένα γραφείο. Να μπορούμε να του μιλάμε, να του βρίσκουμε. Α, ναι, αυτό είναι από τα βασικά προβλήματα πρέπει να λυθούν. Δεν προχωράει η κοινωνία. <Σείς> Είναι κακό σκήμενο ότι εγώ ο καπετάνιος μου όταν μ' όταν εκεί που μίλησα, είμαι ο Μαρκόνη, με πήρε <Σείς> τηλέφωνο και <Σείς> μου τα επέν, ναι, να δεν εγώ, τα που είδα στο τρίγωνο Βερμούδων λέει, εξηγούνται. <Σείς> <Σείς> <Σείς> τώρα, <Σείς> <ο, Σείς> τώρα εξηγήθηκαν και τα <Σείς> <άκρως Σείς> ναυάγια. <βάζουν Σείς> <και> τα ναυάγια που κυβερνάνε δεν τα εξηγεί κανεί. Ναι, ναι, ναι, όχι. πάντων. υπάρχουν πολλά ερωτήματα, χάρηκα ωστόσο. Γεια Όλα guapo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí, πίσω, στην πατρίδα. ¿Qué, είσαι, βαλίκα? Ε, ναι, εκεί θα καθόμουν, μόνιμα. Ήθελα να σε δω άλλη μια φορά, αλλά δεν προλάβαινε. Ε, δεν είμαι και για χόρταση. Αυτό το κρίνω εγώ. Απα, δηλαδή, τώρα εσύ ήρθες από την Ισπανία για να δει την παράσταση και έφυγες? Ε, Λέχι, τάχι, έκαψα κι άλλη μια Έλα μη λε για την παράσταση ήρθες. Ζήτω το πένθος. κάθε Σάββατο στο Σταυρό του Νότου. Ακόμα δίνεις χρόνο, μπράβο. Δίνω, δίνω, Λέχι, δίνω ακόμα δίνω. δίνω θα, δώσω, θα δώσω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση γιατί είδα έχουν αυξήσει τις τιμές, οδέχι, στο σούπερ είναι 50% από την Ισπανία. Χωρί να αυξήσουν κανένα μισθό. Πολλά συγχαρητήρια. Επίση θέλω να σου πω χρειάζεται Wow, wow. <ΣΠΣ> Τι είπα να σε χαιρετίσω στα αγγλικά σήμερα αντί για το καθιερωμένο όλα. Α, εσύ είσαι του όλα. Εγώ είμαι. Ήρθε ο άλλο, ο Κοχώνες ήρθε ο, ο αμίγκο στην παράσταση. <ΣΣ> ήρθε, ναι. ναι, ναι. Ήρθε <ΣΣ> με γκόμενα, βέβαια, μην μιλιγουρεύεσαι. <ΣΣ> Όχι, αγάπη μου, εγώ είμαι παντρεμένη. Και αυτό μπορεί να είναι παντρεμένο, <σχελίου> δεν ρώτησα. Κάτι, κάτι, κάτι. Εσύ. Espectivo del radio. Oh, oh, thank you, thank you, apostolis. About what? You you opened my eyes. I realized he's a fucking bastard. he's a bastard indeed. He's He has an affair. Yes, yes, yes. I prepared his suitcase. I'm kicking his out of the house. Bravo. he's cheating you. He's cheating you. Send him back to Greece. Of course, of course. Thank you so much. He takes his bagalaja and send him back into another paralia. Yeah, another beach. Another. Γιατί οι άλλοι γκόμενα είναι πίτσοι. Τέλο πάντων τώρα. Τον open my mouth. Γι' αυτό πλήρωσα ρε μαλάκα την είσοδο. Για να φάω εδώ και να μου βγάλει φωτιέ. Έλα μου, σιγά τώρα, τι έγινε. Περίμενε, χθε με έβηρε και όλα. Αυτό και τίποτα άλλο. Τα μάχη του μπάτσου, εμένα θα μαζέψουν. Να σου πω, άκουσε στην παράσταση και κάποια πράγματα κατά τη πατριαρχία. Λοιπόν, αυτό είναι στην πράξη. Καλά, εντάξει. Θέλει να μου βάλει και πράγματα όμω, λέει. Και πράγματα. Και ό,τι πράγματα γίνονται πραγματάκια. Μπαίνουν πραγματάκια. Καλό είναι. Ναι, βάσα με το ελαφικό σα είναι ελκούλο, γιατί θέλει. Κλά και εσύ. Εντάξει, κάπω μα έφτιαξα στη σεξουαλική σχέση όμω μπορεί την συντροφική να μην την έχουμε αλλά πλέον. Σημαστε... Εντάξει, την επόμενη φορά περίμενε με διαφορετικό. Θα σε περιμένω πώ και πώ. Όταν μιλάει αγγλικά είναι ότι καλύτερο γιατί είναι μοναδική γλώσσα αυτό που μιλάει. Είναι κάποια λέξει ελληνικών πετάγονται έτσι, με φοβερή ευκολία και μπλέκονται με τα αγγλικά και βγαίνει αυτό το θεσπέσιο αποτέλεσμα Στην παράσταση μιλάει επίση αγγλικά, αλλά είναι και σε από κάτω τα μεταφράζει για να μπορούν να τα καταλάβουν. Έχει πάρει γραμμή από τον Τζίπρα, μιλάει για τον Αποστόλη, τον Τζολιά βεβαίω. Αύριο Σάββατο στο Σταυρό του Νότου, ακούτε και τα τρέλερ που παίζουν εδώ. Έχει ξεκινήσει τα τρία προηγούμενα Σάββατα, ήταν sold out, γεμάτο δηλαδή. Έχει αύριο, θα έχει και τα δύο επόμενα μέχρι το Πάσχα, εκτό από το αυριανό δηλαδή. Μα έστειλε μια ακροάτρια από τη Στοχόλμη την παγωμένη μια επιστολή. Θα σα τη διαβάσω, έχει μια αξία. Έγινε να δείτε τι παράκρουση έχει πιάσει του ευρωπαϊκού λαού που υποτίθεται ήταν πιο μπροστά, ήταν πιο ανοιχτόμυαλοι, πιο έμπειροι σε πάρα πολλά θέματα, ανεκτικοί και διάφορε άλλε λέξει μπορούμε να βάλουμε. Και λέει τώρα η, η Ελένη, περί πολέμου από Στοκχόλμη. Γεια σα, παιδιά. Σα γράφω από Στοκχόλμη. Σα ευχαριστώ τόσο πολύ για την παρέα που μου κάνετε κάθε μέρα, που για να έρχομαι στη δουλειά και για το μεράκι που βγάζετε στην εκπομπή. Θα σα περιγράψω μια πρόσφατη εμπειρία και κάντε την ό,τι θέλετε. Να, τη διαβάζουμε την εμπειρία. Κάνω το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο εδώ. Μα ανακοίνωσαν τι προάλλε ότι απαγορεύουν τι συνεργασίε πλέον με Ρώσου επιστήμονε. Μου είπαν ότι δεν αντιλαμβάνομαι την πραγματική διάσταση του κινδύνου όταν λέω ότι δεν πρέπει να πληρώσουν οι συνεργάτε μα γιατί οι Ρώσοι επιστήμονε είναι κίνδυνοι τη ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων του κράτου και δεν πρόκειται να γίνει υποχώρηση. Οι Σουηδοί τα λένε αυτά, ε. Λίγε συζήτηση στο γραφείο για τη θέση που οφείλουμε να έχουμε απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία. Απάντησα, λέει η Ελένη, ότι είμαι με του λαού τη κάθε εποχή που φέρνουν το βάρο των συγκρούσεων και ότι το Δύση απέναντι στην Ρωσία οθεί σε ψεύτικα διλήμματα. Μου απάντησαν ότι άλλοι πληρώνονται για να τα λένε αυτά και ότι εγώ κάνω τη δουλειά του Πούτιν δωρεάν, τη είπανε τη κοπέλα που είπε μια λογικότατη άποψη σε μια συζήτηση φιλική στο γραφείο. Και συνεχίζει, γιατί πίστευα ότι ο πανεπιστημιακό χώρο τη Ευρώπη θα είναι πιο προοδευτικό με ερωτηματικό. Γιατί πίστευε ότι τα πανεπιστήμια με όλα τα στραβά τους είναι στην πρωτοπορία της σκέψης. Αντιδραστικοί φυσικά Γερμανοί και Γάλλοι που συμμετείχαν στην συζήτηση. Είναι πολυεθνικό το πάνελ εκεί. Ένας Γάλλος μάλιστα μου είπε, λέει η Ελένη, ότι προτιμά Αμερικούς να ζει στο στρατό παρά Ρώσους κατακτητές. Οι Σουηδοί ακούνε λίγο παραπάνω, αλλά τους έχουν πουλήσει τόσο πολύ ότι έγιναν Αμερικοί που το πίστευσαν. Και κλείνει... η Ελένη την επιστολή σας αγαπάω πολύ λέει και αν έχετε κάποιο σχόλιο ανυπομονώ να το ακούσω διότι το να ακούω τέτοια πράγματα από ανθρώπους που ειδικεύονται σε τεχνολογίες του μέλλοντος ήταν το λιγότερο σοκαριστικό για μένα στείλτε μόνο ένα χαιρετισμό από την εκπομπή σας θα χαρώ τόσο πολύ χαιρετισμού σε Ελένη όχι μόνο ο χαιρετισμό σου στέλνουμε στη μακρινή παγωμένη Στοκόλμη αλλά σου, σου διαβάσαμε και όλο το κείμενο σου διαβάσαμε και όλο το κείμενο που. Έστειλε, συμβαίνει αυτά και σε μεγάλες χώρες διάβαζα και σε προοδευμένε υποτίθεται χώρες που τις είχαμε και ως πρότυπο εμείς, η Δανία που θα να γίνουμε και Δανία του Νότου που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, η Σουηδία που ήταν πάντα ένα παράδειγμα και διάβαζα προχθές ότι η Πρωθυπουργός έχει γυναίκα Πρωθυπουργό η Σουηδία η Πρωθυπουργός της Σουηδίας βγαίνει έτσι με έναν προκλητικό, τσαμπουκαλίστικο τρόπο πιο... Που δεν ταιριάζει, εμπάσχε περιπτώσει, στου Σουηδού πολιτικού, να το πω έτσι. Μπορεί να μην είναι προκλητικό, ούτε τσαμπουκαλίστικο. Και λέει ότι θα κάνουμε ένταση, ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η Σουηδία, μέχρι στιγμή, δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι να κάζου μπέλ για τη Ρωσία και αυτό, αλλά βεβαίω οι Σουηδοί, να αποφασίσουν, θα πρέπει να μπουν στην μεγάλη ειρηνική-φιλιρηνική συμμαχία που είναι το ΝΑΤΟ. Και σκεφτόμουν ότι οι Σουηδοί, που ζουν μια ζωή πολύ καλή, με κάνουν ένα καλό επίπεδο διαβίωση με τα προβλήματά του, αλλά τα έχουν ξεπεράσει αυτά τα βασικά, μπαίνουν και αυτοί στου τσαμπουκάδε. Και πώ μπορεί αυτή η απόφαση, αν γίνει και δεν είναι μόνο λόγια τη Σουηδία, να του ανατρέψει όλο το βιωτικό επίπεδο που έχουν χτίσει μέχρι τώρα και το πρότυπο αυτό για του ευρωπαϊκού και άλλους δεν ξέρω ποιου λαού, γιατί σε κάποιοι του δείκτε είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο τη Ευρώπη. Πώ λοιπόν οι Σουηδοί που τώρα είναι τη τέχνη, έχουν την παιδεία που έχουν ή την μόρφωση που έχουν ή το επίπεδο διαβίωση, τουρισμό και όλα τα υπόλοιπα, τα χάσουν όλα αυτά και γίνουν από τέτοιοι άνθρωποι. Σκυλιά του πολέμου κανονικά γιατί πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ γιατί τα συμφέροντα ρυθμίζουν αλλιώ τα πράγματα και γιατί πρέπει να ξαναμοιραστεί όλο αυτό και πώς από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν όλα. Εμείς εδώ είμαστε τυχεροί διότι έχει πρόταση ο Βελόπουλος πέρα τα τελοπόν και τα άλλα για το τι ακριβώς θα φάμε. Η χώρα πρέπει να πετύχει αυτάρκια αγαθών και τροφίμων. Έρχεται η πείνα και εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα λοιπόν, οι προτάσει μα είναι συγκεκριμένε. Το μάνα εξ ουρανού, το μάνα εξ ουρανού, να πέσει το ψωμί για να φάει ο Έλληνα. Δεν είναι ωραία πρόταση. Είχε ξαναγίνει αυτό στην παλαιά και νύ, δεν θυμάμαι πια, από τις δύο διαθήκες ήτανε, ή μπορεί να μην ήταν και εκεί, όχι κάπου εκεί πρέπει να ήταν, απουσίαζε στο μάθημα αυτό από το σχολείο. Οπότε, η ίδια ακριβώς ε, λύση και με τον ίδιο τρόπο θα χορτάσουμε και εμείς με το μάνα Έξω να πάρουμε εδώ μια μικρή ανάσα δεν είναι διαφημίσεις αυτές θα τις βάλουμε στο τέλος αλλά όπως ξέρουμε τις ανάσες μας Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ψέματα στους πολίτες, λέει ψέματα στους πολίτες. Λέει. Προσφέροντας για μια ακόμα φορά κακές υπηρεσίες μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας στην ελληνική κοινωνία Δεν τα πιστεύουμε εμείς αυτά. Διαχωρίζουμε τελείω τη θέση μα. Έχει τελείω ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάτι πρέπει να γίνει να τον αλλάξει. Εμεί πιστεύουμε τα ακριβώ αντίθετα από αυτά που λέει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και με αυτό το πολύ αισιόδοξο, επειδή είναι Παρασκευή, έχουμε τι παραγγελιέ αφιερώσει σα. Μα πάνε στο περίπου ακριβώ τη ώρα. Ένα τριλεπτάκι εκεί διαφημίσεων και αμέσω μετά θα αρχίσει το μαγαζίνο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σα. αυτά. μαζί το έχουν αυτά, και βάλτε όλους να πρώτη γραμμή στην Είναι η μεγάλη μάχη της της γενιάς μας, είναι η μεγαλύτερη και θα δώσουμε αυτή τη μάχη και θα την, θα την κερδίσουμε. Να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, την πατρίδα, την ορθοδοξία και το έθνος μας. Δίπλα στον εργαζόμενο λαό Για αυτούς ματώνουμε και θα τα καταφέρουμε στο oh! Είμαι η λόγικο, τα Διότι εγώ τη Χούντα την Εντάξει. έχω πολεμήσει Δεν αυτό που πρέπει και αυτό που οφείλω Για ένα κόσμο που δεν αντέχει άλλο έμα να δει Κάνω τον ουκραν αδερφό και έχω το ρωσό για φίλο Για τα συμφέροντα λίγων, άλλο λοσκάνεις μη χαθεί Απόψε μενήμα στα κρατηρίνης θέλω να στείλω Για κοινούς πονηρεύονται πως θα χωρίσουν τη γη Δεν μένω άλλο στη σιωπή και θέλω να καταγγυλοφωνάζω Να τα ακούσουνε Ρωσία και Αμερική Είπαμε μία παραγγελιά για την Παρασκευή. Ήταν για την ώρα άλλαξε, γιατί αλλάζει και η ώρα. Που μιλάει με εκείνη τη θήτσα. Πάλι αλλάζει η ώρα. Κούκου, η ώρα άλλαξε. Δεν θα έμενε σταθερή κάποια στιγμή. Ε, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μία λένε έτσι, μία λένε αλλιώ. Αλλά τέλο πάντων είναι επί καιρό και για του uh, ανθρώπου που μα κυβερνάνε. Όχι, βασικά για αυτού που ψηφίζουν είναι η κυρία. Θα μπορούσαν να δουν σημαία του. Ναι. Γεια σα. Τι ειδήσει τι κάνατε, την Ακριβοπούλου, γιατί δεν λέει ειδήσει. Πάτε καλά, κυρία μου. Ορίστε. Τι ώρα την ακούγατε κανονικά. Τι δύο η ώρα. Α, και τώρα είναι δυόμιση, έχετε δίκιο. Ναι. Κούκου, η ώρα άλλαξε. Πάτε κύριο τον πλακατζή και λέει διάφορε βλακίε. Εντάξει, δεν σα το λέω, μην σα το χαλάσω, ε. Τι ειδήσει θέλουμε να ακούσουμε, όχι αυτέ τι βλακίε που λέει η... αυτό. Η ώρα άλλαξε, κυρία μου. Άλλαξαν οι ειδήσει. Ναι, ναι, όχι. 7 ώρε πίσω, Νέα Υόρκη γίναμε. Ορίστε. Τι ώρε έχει. Είναι, έχει Καλά. Μισό λεπτό. μισό λεπτό. Τι ώρα έχει ειδήσει, Πέστε μου, τι ώρα έχει ειδήσει. Στι 2. Στι 2? Ναι. Ε, είπε, είπε κάτι αυτό και μετά έβαλε τον πλάκα. Δεν είχε, είχε ειδήσει, ούτε ακριβόπουλο, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Δεν θα σα το πω εγώ για να μην σα ταράξω. Ναι. Θα σα δώσω την κυρία δίπλα μου. Αλλά με το μαλακό, ε. Αν σα πούνε κάτι για ρολόγια που πάνε μια ώρα πίσω, μην ταραχτείτε. Συμβαίνει δύο φορέ το χρόνο. Στι 2 η ώρα δεν έχετε ειδήσει. Έχουμε, ναι. Αναλυτικέ ειδήσει. Εν συντομία είπατε κάτι. Άντε και βάλετε μετά αυτό το πλακατζί και ναι, λέτε ναι. διάφορα. Αφήστε με να μαντέψω. Ψηφίζεται λαό. Και όχι, καμία σχέση. Μα πώ. Καμία σχέση. Μα πώ. Τέτοιο μυαλό να πάει χαμένο. Ναι. Κρίμα είναι. Πάντω έχετε δικαίωμα ψήφου, α καταλήξουμε εκεί. Από τη μία τον άτομο του θανάτου τη φάση έχουν πάρει εκτάσει με κόστο κάθε ζωή. <Referred> και από την άλλη ακούδα και σκέτε παραστάσει για να αποδείξει στου άλλου Πως είναι πιο δυνατοί. <Celsius> και κάπου εκεί στη μέση αμέτωχη παρακολουθούμε. παρακαλάμε με του θεού μήπω μπορέσουν αυτοί. Σε ρολοθέα τη βλέπουμε. Όμω δεν αντιδρούμε, να σκοτώνουν του λαού για τα φετιά. Έλα ρε, μόνα μου! Έλα! Λοιπόν, Αγό λέει ότι φταίει, έσυε, κακό τη κεφαλή σου Τι λέρε, παιδάκι! Μου. Για το 40% των ε, Ελλήνων που ψηφίζανε το Γουρλομάτι, Το βορίδι, Το Πακογιάννη μετά σε άλλη κατάσταση. Αυτά όλα τα ορφανάκια του αντιστασιακού τη Χούντα τότε. Ξέρεις τι θέλω έτσι, αν μπορεί φυσικά. Ε, αν μπορεί και το κάνει, για την Παρασκευή, σου πούμε, θα ήθελα να βάλει άδονη, Βορύδι, και κούλη γιατί όχι, και τη μαμά του τώρα με εκείνο το γνωστό τραγούδι να το μιξάρεις και κουκουρουκου κουκουρουκου σουπίτσα κουκουρουκουγιαχνί όχι κουκουρουκουρου σουπίτσα περδεύτηκα, παίρνετε μία τουζίνα τάγκς Ένα μισθρί Μα... και μία πλάκα. Ααα, τραβοέ! Και αφού ξορχίσετε τον Μάρξ, να τα λέμε όλα. Θεμελιώνεται ατάκα. Να φανταστεί ότι είχα τη χαρά επειδή είμαι και μεγαλοκοπέλα. Ήταν το πρώτο τραγούδι που βγήκε μετά τη Χούντα. Ο μοναδικό Γιώργο Μαρίνο με το που έπεσε η Χούντα, το πρώτο δεκαήμερο, αν δεν θυμάμαι, αν και ήμουν 9-10 χρονών, ήταν ο πρώτο που του ξεπέλυσε τότε καλλιτεχνικά. Παίρνετε μία του συναντάγκστ. Ένα μισθρί και. Τι νέα μαχητικά, τι νέε τορπίλε. Και Μάρξ, <Στοί> έχω διαβάσει και μόνο. Και Lenin και και και τα ο σνεκισμό είναι η μόνη πολιτικά ηθική ιδεολογία. Διαλέγεται ένα πτηνό, ή δυνατόν με δυο κεφάλια. Διπλό φαγμένο έπεσε ο δικέφαλο. Το στήνεται στον ήμνητο με τα το φτερά του σαν βεντάλια. Η απάντηση είναι απλή. Δεν έχουμε κομμουνισμό. Καλά γαλήνων χριστιανών. Της πατρίδας, τη θρησκεία και της οικογένειας. bolishka coloron economia te domnyatessa eta kukla haitsi ka etsny monozun taratuz fra simya ardena te lyonu me Ήθελα μια αφιέρωση να σου προτείνω, να σα προτείνω. Άκουγα σήμερα ένα ωραίο παλιό τραγούδι από τα υπόγεια ρεύματα, τι θαλακωμένε μέρε. Δεν ξέρω να το θυμάσαι. Και ίσω θα μπορούσατε να το βάλετε, επειδή λέει ωραία πράγματα εκεί για φάρμακα, ηλεκτρικά τα φάρμακα για εσά του τα κτλ. ίσως μπορεί να το βάλει με διάφορε δηλώσει για την πανδημία, γιατί κλείσαμε δύο χρόνια από τα πρώτα lockdown κτλ. Και, και ακόμα δεν έχουμε ησυχάσει. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό ότι έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα την προστασία. Της δημόσιας υγείας, χώρα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι. Η χώρα είναι θωρακισμένη. Παράσιτα μπουσκίζουν στον ίδιο πύρασμο. Εβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση τη νόσου στην Ελλάδα. Ο περιορισμό σε εξάπλωση του κορονοϊού αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μα. Τα ίδια όμω νούμερα. Δώδεκα φορέ καλύτερα το Βέλγιο. Το πανηγυρίζομαι! το μυαλό. Δηλαδή εγώ κλαίω, φοβερό. Η ηλεκτρικά, oh τα φάρμακα, για σα του συγκυρίζει. Όμως είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Εγώλια, το τι τις μέρες. Στην θύνη ταξιδεύουμε, χωρίς τη συνταγή. Όμως ο Κορνιός είναι ακόμα εδώ. Ο πόλεμος ποτέ δεν θα νοικήσει την ειρήνη Ο άνθρωπος για άνθρωπο τα πάντα τα μπορεί Όσο πιο καλό το καίοντος τους Τόσο πιο τρελό το μένος τους Για σειρήνα ο η οθόνη μας έξω απ' το μπαλκόνι μας Κάτω από τα κουμπάρια των πολύ κατοικιών Όνειρα μικρό πεθό Μέσα απ' τα συγκρίνια της ζωής ψάχνουν να δουν La galliana se Καλησπέρα Αποστολή. Ε... Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πρώτη φορά παίρνω. είσατε μία φιέρωση αν γίνεται. Πριν ένα χρόνο έχασα τον πατέρα μου από COVID, ήτανε φαρατικός ο Κροατής oh. σας. Νοχ. κάθε μεσημέρι. Τα ήθελα αν μπορείς και αν γίνεται ένα τραγούδι του Κάτω Κόσμου Τα Πουλιά που του άρεσε και πολύ του Μαστρογιάννη. Του Κάτω Κόσμου Τα Πουλιά Και Τα Παγόνια Με και του μια φορεσιά άνθρωποι τρίσουν και αγωνίζουν τα σαγόνια πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν Θα καλώ πολύ κάπου-κάπου να βάζεις και τους δύο όρκους. Βάζεις ναι. τους δύο όρκους μας και καταλάβουν τι γινόταν έρε, παιδιά και τι γίνεται ακόμα. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον θεόν τον Άγιο του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του όνοτα του αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Γνωρίζω καλώς ότι δια μια εναντίον των υποχρεώσεων μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάσου. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Απόψε γράφω για έναν κόσμο που τον έχουν ότι είμαι εμείς ως στρατού σε κάθε φίλη που του έχουν πάρει τα πάντα και τον έχουν Τα αντισύ να τη σύνα, ψάχνει γιατί για να έχει τριφλά να ακολουθεί Αφγάνιστα, Βιέτναμ, Βοσνία, ΕΣΕ, Γοβίνη, Ιουγκοσλαβία Οι Ραϊκνόριζουν οι Δυτικοί, δεν έχει μείνει τίποτα ορθίο Αυτή η Παλαιστίνη και η Συρία και εκείνη ακόμα εμμορράκι Για παρασκευή αφιέρωση, τραγούδια να βήσει ό,τι μου ζητήσει Συγγνώμη. Αλικό κομματάρα. Λοιπόν, ό,τι μου ζητήσει, εγώ η πρότασή μου είναι το τραγού δεν έχει πολήψο. Λοιπόν, ό,τι μου ζητήσει την κόμενο θεώ μου. Τα δικά μου λάθη, θα πει για την αύξηση τη μενζίνη. Κυρίω καρδιά, θα πει ότι ο Μητσοτάξε έλεγε να γίνουμε ψηφική. Είσαι ο Θεό μου, Θεόστατε που λέει η Μισέλ. Το Α που λέει θα βάλει στον άτομα φωνάζει. «Α». Από σ έναν να γλιτώσω, βάζει στον τσίπρα να ζητάει εκλογέ. Και μετά έχει τη σταυρό και αγάπη να στεφάνει. Βρίσκεται δικά σου και στο λύσετο. Είναι γάμοντα το, το τραγούδι Και έχει και πολύ ψωμί για ελληνοφρένεια. Ό,τι μου ζητήσει, εγώ θα σου το δώσω. Καλή τύχη, κόσμο. Για τη σκληρή καρδιά σου, ποτέ δεν θα πει Σκέφτομαι όμω και το νέο παιδί στο περιστέρι που είναι 20 χρονών και θέλει να πάει σε μια τεχνική σχολή. Για να βρει αύριο δουλειά ω ψυχτικό. Ισοθεό σου σε σένα νεόχη, ποτέ δεν θα πω. Θεό, κύριε Προσπουργέ. Και να γιάσετε, κύριε Πρόεδρε. Αγάπη μου. Τα μωρά μου. Τα μου. Από σένα να γλιτώσω. Να παρετηθείτε και να προκηρύξετε εκλογέ. Σα τα το ιδρωμένο t-shirt μου. Κάβλα. <Τιολοί> ναι, για, για, собственно. <Τιολοί> για, για, για. Ε, λοιπόν, ήθελα να πω. Ακούω τώρα όλε αυτέ τι μέρε που μιλάνε διάφοροι έτσι, για κλίματα πολέμου και για ο πόλεμο είναι παράνομο και όλα αυτά. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά αυτοί είναι ότι ξεπλένουν το μόνο νόμιμο πόλεμο ας πούμε, που υπάρχει. Που είναι ο πόλεμο που έχουν εξαπολύσει οι καπιταλιστέ ενάντια μα και φάνηκε χθε το εργοστάσιο πάνω που εξεράγησαν οι τρει εργάτε. Αυτό κάνουν, αυτό ξεπλένουν. Αυτό είναι ο μόνο νόμιμο πόλεμο και δεν θα πούνε ποτέ. Για του τρει εργάτε, βέβαια δεν θα το ακούσουν τα κανάλια, δεν θα γίνει ποτέ είδηση. Αυτό είναι ένα καθημερινό πόλεμο. Όλοι μα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν, τα ξέρει αυτά. Αυτά, αυτά είναι. Mm. Και ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή, έτσι για τους τρεις ανθρώπους που χαθήκανε. Υπήρχε από του Active Member ε, να το. Θυσία, νομίζω λεγόταν. Βάλτε την Παρασκευή για να ακούσουμε. Είναι Θυσία σε βρώμικο κάπου Θυσία, Θυσία έτσι λέγεται. Να είσαι καλά. Κάπου κι εσύ θα έχει ακούσει ιστορίε. Ή από εδώ και εκεί τι μαρτυρίε για εργάτε που χαθήκανε στο πέραμα στη ζώνη. Για ένα μέρο κάμα των πουτώνει ροσκοτώνει για ζωέ. Κρεμμισμένε πάνω στις καλωσχές να δουλεύουν. Μουρμουρίζοντα το χθε. Αυτοί θέλουν καλά στη μένη την απάτη. Δεν έχει κέδο να προσέχει τον εργάτη Γι' αυτό φωνάζω ψηλά στον ουρανό. Όπω όλα αυτά είναι θυσία σε βρώμικο βωμό. Είναι θυσία σε βρώμικο βωμό. Αγωστόνη, έλα. Γεια σου, σύντροφε. Δεν σε ρέμος. τα αν να Λοιπόν, ένα τραγούδι για την Παρασκευή, καινούς θυμητούς, έγινε απόψε. Καινούριο τραγούδι, άκουσε το, θα αρέσει. Όσο πιο κάνω, το <Ρωσολόμα> Για σιρινά οι δυο θόνοι μια από το μπαλκόνι μας Κάτω από τα βουβάρια των πολυκατοικιών τόνοι ραντρουφών πεδιού. Μέσα από τα σύγχρονα τη ζωή ψάχνουν να δουν, μια να ζεστά Πιο κάτω το τους, πιο το μένο του. Μια σειρήνα είναι η οθόνη το μπαλκόνι μα. Κάτω από τα το κατοικιό, όληρα, μικρό, Μέσα τα τη ζωή, ψαχνά μια